Έλα, αποστολή. έχω πρόταση για την εκπομπή. Μετά τον, τον παλούρδο που βγαίνει και λέει τι ειδήσει. Να βγαίνει ο Τσολιά και να μα μετράει πόσε μέρε μένουν για να κλάψει η Μπαζιάνα. Να κλάψει η Μπαζιάνα. Είναι ένα μήνα περίπου. Ναι, ρε παιδί μου, θα είναι μια αντίστροφη μέρα. την αυτή του τζάμπο τη διαφήμιση, θυμάσαι. Τόσε μέρε για τα Χριστούγεννα ξέρω εγώ. Πράβο, τόσες να είναι τέσσερι μέρε για, για το κλάμα τη Μπαζιάνα. Εντάξει. Ναι. Να μην βάλω και τόσε μέρε για το χειροκρότημα τη Μαρέβα. Ε, αυτό δεν ξέρουμε, κάθεται τόσο. Για κάπου, για κάποιον κάτι. Βάλε, δηλαδή, Και το καλοκαίρι. Βγαίνουμε όλοι και χειροκροτάμε την είσοδο του καλοκαιριού. Ρεπέδη, μάμα θε να προσθέσει κάτι, πρόσθεσε ότι θε. Αλλά η Μπαδιάννα έχει απρόβλεπτη. Σου λέει τώρα χειροκροτάμε για του γιατρού, τώρα του απολύουμε του γιατρού. Α, και σωστό, για τους σωστό. Μπαδιανά. Τώρα χειροκροτάμε του μπάτσου. Μετά, Μετά χειροκροτάμε του μπάτσου στη Μινεσότα. Μπράβο, ακριβώ. Λογικά θα το πει αυτό. Ναι, εντάξει, μπορεί να, να προσθέσει πολλά πράγματα, ρεπέδη μου. Το κυριότερο είναι να ξεκινήσει μια αντίστροφη μέτρηση τόσε μέρε για να κλάψει η Μπαδιάννα. Από Λονδίνο σε παίρνω τηλέφωνο. Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Έχεις ξεχάσει που ακριβώ θέλει να πα. Όσα κι αν έχω δάνει, κάποια δεν σου δίνω. Θα κάνεις μοντές με το magic pass. Όχι, όχι, Λονδίνο. Α, είναι καθαρό. Ξέρει που είσαι. Κατά κέντρο, δίπλα στο αεροδρόμιο του Heathrow. Να το χαίρεσαι. τι το κάνει, Όλοι αυτοί οι κάρτε βγαίνουν από μέσα. Ε, τι να κάνουμε τώρα, εντάξει, τι να κάνουμε. Η μετανάστευση εδώ μα έφερε, τι να κάνουμε. Ξέρω, το τα ξέρω. Αγγλικά, ξέραμε, εδώ ήρθαμε, τι να κάνουμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σε ακούω πολλά χρόνια και εδώ που είμαι, κάθε μέρα. Και ειδικότερα να σε ευχαριστήσω για την ώρα του λαού που μα βάζει. Πολλέ φορέ θα απορώ κιόλα, ειδικά μετά την Παρασκευή που άκουσα για την. προσγείωση απορώτους ανθρώπους που είναι στις υπηρεσίες αυτές δηλαδή έτσι πραγματικά και προσγείωση με το ελικόπτερο που είχε πάρει που έκανε την ώρα του λαού εκεί πέρα που έκανε την προσγείωση που ζήτησες για να προσγείωσε το ελικόπτερο ναι, ναι, ναι. η γυναίκα αυτή ήταν απίστευτη mm. εντάξει είπε μια αλήθεια στο τέλος για τους 300 βλαμμένους αλλά εντάξει τι να κάνουμε Και τώρα θα πέσει και απ' τα σύννεφα. Ο Πρίνος λέει πάνω η ιδιωτική εταιρεία, η ελληνο τη της κατά. Είναι ζητάει λεφτά το ελληνικό κράτος. Η ιδιωτική εταιρεία. Για μια α, στιγμή α, τρόμαξα. Να... Ζητάει από το ελληνικό νόμισμα από την επένδυση. Καλό, ε. Όχι, όχι, όχι. όχι. Δεν θέλω να λες τέτοιες Και το άλλο, επειδή τώρα πήγα έτσι και είμαι, είναι μια χαρούμενη μέρα για την οικογένεια, εδερφοί Οι μου, δίνει το τελευταίο του μάθημα για την ιατρική και συζητώντας τι, πώς θα το γιορτάσουμε και τι δώρο θα κάνουμε ή πώς θα τη βοηθήσουμε, καταλέξαμε ότι το πιο ωραίο δώρο που μπορώ να τους κάνουμε είναι τα εισιτήρια που θα του κάνουμε για να πάει να κάνει ειδικότητα στο εξωτερικό. Αυτό έτσι για την κατάκια και τη δυσοδεία που έχει αυτή η χώρα. Πήρα να ε, άκουσα μόλις το ποίημα το μικρού του Μικρούτυπος σε συνδυασμό με τις τελευταίες ανάθες του συνανθρώπου μας και τεφιάσανε τα, τα κλάματα. Ναι. Ε, κάνετε. Καλά, εσεί. Καλά, και εμεί. Ωραία. Λοιπόν, θέλω στιλιστικό σχόλιο. Στιλιστικό, για ποια? Για ποιον? Ε, να μου σχολιάσει την γραμμάτα του κουτσού, α πούμε. <laughs> α, τι πουά. <laughs> τι <μπλα>, τι <laughs> Μοντέρνο ο γενικό γραμματέα. Δεν λέω, αν και είναι στυλάτο, θα το δεχτώ, Αλλά δεν είναι περσινή μόδα το πουά. <laughs> <laughs> Όχι, ρε, το πουά είναι διαχρονικό. Μην είναι. Ναι, μην... Εντάξει, ναι, <laughs> αλλά έχει περάσει. Είναι περσινή. Φέτο είναι το κοτλέ. <laughs> Θα το δεις και μήνει στα, μήνει. στα μαγιό. Είναι τα κοτλές στη μόδα και στη γραβάτα θα μπορούσε να βάλει κάτι ένα κοτλενάκι. Θα λαντσάρουμε γραβάτες κοτλές. Δεν είδα αυτή η γραβάτα του, του, του κουτσούμπα ή η, η πουά, είχε και σφυροδρέπανο, ας πούμε, πουά παρακάτω. Ε, ή ναι. ένα σκέτον τεσέν. Θα σε γελάσω, δεν το παρατήρησα. Μπορεί να ήταν έτσι λίγο... ε, άμα δεν ξέρεις να μην Άμα ε, δεν ξέρει να μην <laughs> Άντε, για. Αν έρθει ο στο Σιριζέος, λέω πέντε λεπτά χθες. 5 λεπτά ναι, σας άρεσε. Ω το μ... τι να μ άρεσε. Εφ'λαι παλιά θα του σε 30 δευτερόλεπτα. Μεγάλωσες, φίλε, μεγάλωσες. Γέρασα, ε! Δεν τον Α... χώριζε Α... να τον... Το... τον παγάσα. Άσε το... που, το... που το... μου το <laughs> για εκπληξούλα στο τέλος ότι είναι Σιριζέος. Ρε φίλε, τώρα που τον ακούω, εντάξει εγώ τον ακούω και ακού του δυο σας, αλλά στο... στη δεύτερη ότι είναι μόνο για καλό στην αριστερά και για κακό αριστερά. Το δεν Κάντε και λίγο πόλεμο όλοι στο βαρουφάκι για, για να μην χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά δηλαδή. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετική η είναι, είναι, Είναι αυτό, αυτό το, το ήθο τη συγκεκριμένη αριστερά, είναι αξεπέραστο αυτό το ήθος. Το έβγαλε, το έβγαλε τώρα αυτό με την ακρίβαλη. Νέκαλε, αναβλύζει Περι... αυτό το ήθος. Περιέγραψε ακριβώ τη διαφορετικότητα του νεοδημοκράτε. Αυτό, αυτό πιλάκι... τώρα εντωμεταξύ είναι ανεφημεροκάμα του ή είναι για ψίχουλα. Κοίταξε, τέτοιο βλάκα εθελοντή Τέτοιο βλάκα θα πληρώνεται το πιθανότερο. Τέτο βλάκα Μπορεί, μπορεί. μπορεί. Έλα, δεν τρελα, μπορεί να κάνει. Έλα, τι γίνεται. Καλά, να σου πω σήμερα, όπω λέει ο Θήμια, έχουμε πέτει, λέει τη καταστροφή του Σκα... στον Κάρνανο στην Κρήτη από τους, uh, Γερμαναράδες, τους φασίστες του γερμαναράδε, του φασίστα του γερμαναράδε. Γιατί και τώρα, στη σημερινή εποχή, δεν έχουμε οικονομική κατοχή από του Γερμανού. Τώρα, τη δεκαετία που έχουμε ζήσει, δεν έχει πεθάνει τόσο κόσμο από την πείνα, έχουν αυτοκτονήσει. Άμα, άμα κάνει μια έρευνα, να δει τα θύματα σε αυτή τη δεκαετία, Είναι πολύ περισσότερα από την κατοχή που έχουν πεθάνει τώρα Με αυτή την οικονομική κατοχή που έχουμε Και να τι θέλω τώρα να σας πω Μες στις συνδύες μέσα στην πόλη τη Καλκούτας Φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο Αλισοδέσαν έναν άνθρωπο και που ευάδιζε Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Θα ήθελα τον Πρωθυπουργό Μαλάκα, από το Ημαδόλο που λέει ποιο είναι, βάλω τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει κάτι δικά του, βάλω από την ταινία που λέει εσύ το διάλογο και εσύ, και χώσε στο τέλο το τύπο που λέει σκατά να πιάνει, Ξέρετε να γίνεται και τέτοια. Όλε οι αντιπολιτεύσει κάτι λένε βαρύ για την κυβέρνηση. Κανένα δεν έχει πει τον Πρωθυπουργό Μαλάκα ω τώρα. Ποιο είναι! Γεια σου, Κυριάκο Θα σου μιλήσω άμεσα και ξεκάθαρα. Ναι, ναι, ναι. κι εγώ Καταπληκτικό. Άι, στο διάλογο κι Γεια σου Να μην πεθάει ποτέ, ρε ποτέ, ποτέ. Σκατά να πιάνει χρυσάφνα, γίνεται ρε μαλάκανε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχουμε Να υψώσω το κεφάλι στα στροφόντι, στα διαστήματα. Θα πείτε, τα στρα είναι μακριά και η γη Θέλω να μου βάλει μπάμπι που λέει ότι το νερό είναι πάρα πολύ φθηνό γιατί είναι, θα είναι πάρα πολύ επίκαιρο σε πολύ λίγε μέρε. Είναι ήδη επίκαιρο, άσε. Το βλέπει. Το νερό νεράκι. Και, εκεί θα καταλάβει τα δέσποτα που πάνε στι λιμνούλε του υπονόμους και ρουφάνε. Εδώ πέρα στην αγούλα είναι προ το θριάσιο. Κάνουμε κάτι έργα εδώ πέρα με το δρόμο. Προχτές του έσπασε και ένα αγωγό. Τρέχανε νερά, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Εγώ είπα ότι ο τρόπο με τον οποίο Ε, γίνεται αυτή τη στιγμή η παροχή του είδατο. Γίνεται σε τιμέ οι οποίε δεν αποτρέπουν από την ορθολογική χρήση και από την σωστή χρήση του ύδατο. Μα για αυτό πήρα, νερά Πηγαίνε με ένα κουβά να μαζέψετε. Μπορείτε να σφουγγαρίσετε με αυτά, να κάνετε κάτι, Μην πάει χαμένο το νερό. Το νερό είναι δυστυχώ απαράδεκτανό. Είναι πολλά τα νερά, έχει σπάσει αγωγό. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε την πρωτοβουλία να εξηγήσουμε γιατί πρέπει το νερό να έχει τη σωστή του τιμή. <Τι Τρέχει το νερό. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό. Τρέχει το νερό. Αλλά μαλάκια σου είναι. Δεν σου είπα να τα νερά με τον κουβά. Τα μαζεύουμε Με το σου. Τόσες δε προτάσεις δε καλύτερα, ρε, Δεν... πλάκα, έχουμε πρόβλημα πέρα. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό. στα Σταυλάκι. Ξαλωδέψει, φυλακή. Δεν θα πάει σταγόνα νερό χαμένο. Το νερό είναι δυστυχώς απαράδεκτο φθηνό. Είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου του βράσω. Αγόρι μου, θέλω να μου βάλει μια παραγγελία την Παρασκευή. Το Κύπριο, το θυμάσαι. Τον Κύπριο, ναι. Ναι, ναι, το θυμάσαι έτσι. Ο <κύριος Κυραπόστολος. μμάλω UN> ποιος? Το, το κύριο Κύριε Απόστολο. Ποιο? Αποστόλη. Τον Κύριε Απόστολο, πώ ήρθε στο Αποστόλη, τέλο πάνω δεν πειράζει, για πε. Προχθέ σου είχα δώσει μια παραγγελία να βάλει το Κύπριο. Ωραία, δεν τον έβαλα. Δεν την έβαλε, Μωρή δεν την έβαλε. Σέγραψα; έγραψα. Σέγραψα, δεν ξέχασα. Σε έγραψα. Με έγραψες, Ναι, μπορώ εγώ. να σε ενημερώσω και πού. και εγώ, και εγώ. Εσύ πώς, εσύ ε. πήρες να το ζητήσει και παίρνεις και πίσω τώρα να παραπονηθείς. Πού έγραψα ακριβώς. Ε. Ε, εγώ σε έγραψα. Ε, εντάξει, με έγραψες. Ωραία. Okay. Θα στο βάλω την παρασκευή που έρχεται. Έλα, γεια. Σας. Γεια σα. Παρακαλών θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο ολύποσομάτων. Τι συμμετοχή θέλετε, πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα όπου θέλετε, τι μα μοιάζει μα δηλώσετε. Α παρακαλώνα. Βάλε τη Σελβιέλεν σου και πήγαινε και τρέξεν. Σα παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά. Σοβαρά δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε κύπρο σε αδελφών. από την κύπρον την Κύπλο, την να Μπορώ Και... να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον ε, σοβαρό Και απ' την αμόχωστον θα έρθείτε να τρέξετε στον Όλυμπον Είσαι βλάκας Βλάκανς, δεν βαλαρδενή Θα ήθελα να λάβουν μέρο των διαγωνισμών. Τι διαγωνισμών? Αυτό με, το, με τον περιβάλλον. Εσεί είστε Τσίπριο αδερφό? Εμεί ήμασταν ένα από την Κύπρο. Ναι, καλα μπαμ, κάνει. Πατριώτε. Ναι, ναι, τι θέλετε. Πατριώτε, ο δική μα τη Βύση. Είδα ότι έναν ε, διαγωνισμό για τον περιβάλλον. Ναι, ναι, έλαβε τέλο όμω. Έλαβε τέλο. Ναι, ναι, με τα ονόματα. Α... Ναι, ναι, τα 500. 500. 500 νούμερα. 500 ονόματα. Εσύ είσαι αδελφός πατριώτης. Εγώ είμαι αδελφή πατριώτης. Ναι. Ναι, παραπολιτικά. Ναι, τα ίδια. Η, Η ίδια Αποστόλη Ο ίδιο. Έλαφίλε. Δεν αναγνωρίζω το τηλέφωνο. Βήμα βήμα το πάμε. Για πάμε παρακάτω. Σα χρόνια φίλε. Και δεν έχει Χριστό έχω... Πώ. Σα ακούω χρόνια λέω. Μπράβο, Σας πάντα πέρα... τέτοια, καλή Σε, σε παίρνω από δανεία έχω μεταναστεύσει εδώ πέρα Άστα να πάνε. Θέλω μια για την παρασκευή ρε, φίλε. Για τέσσερα, Είναι... Ποια τέσσερα ε... δεν κανένα. πρόλογο παρά το κύριο Στέμα. Βάλε ή το μικρό κόσμο του... του μικρούτσικου. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό πιο επιβλητικό πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να ποδίζει Για το George Floyd Ναι. Έτσι. Ή το αερικό αμαθές Όσες και αχτίζουν φυλάκια Κι ανοκλείωστε με Πόνους μας είναι αλλητάριο Πολοθαδραπετεύει Το έβαλα την προηγούμενη εβδομάδα ανοιλά... Ήτο αντιλαλούν οι φυλακές Για το πρώτο Πρέπει είμαστε αυτό. ακόμα, το πρώτο περνάει, ναι Αντιλαλούνε, αντι... Και είναι και πολυτεριαστά μεταξύ του. Λοιπόν, έγινε να καλά. Ράψαμε το στόμα μα σε απεργία πείνα. Βάλαμε φωτιά στο κέντρο τη Ακτίνα. Ατύξαμε το κρύο, τα φάρμακα με δόσει. Σε μπλε δωμάτια, σταυρό και καθυλώσει. Μα πλάσανε σαν να ήμασταν κομμάτια πλαστελήνη. Σε εξάμινε ενέσει, αλλοπερτίνη. Παραβιάσαμε την άδεια και ορού αποφυλάκηση. Γυρίσαμε παρέα, όλα τα κέντρα κράτηση. Καλημέρα σε όλα τα πρόβατα της Ελλάδος. Ναι. Καλημέρα εκ μέρους των προβάτων. Σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω να βάλεις το βρούτσι που λέει μας εργαζόμενος δεν θα μείνει απροστάτευτο επί Νέα δημοκρατίας. Καλό αυτό το ανέκδοτο. Και Όντως. Να... Και να βάλεις για απάντηση και όλες αυτές τις που γιόλα αυτά τα χρόνια επί σύριζα υπέρ των εργαζομένων Το τέλος να βάλεις αυτό και κάθε φορά να βάζεις αυτό να είναι από την μαγούλα Και τον άλλο να με το θυμιατό από τον Πειραιά Κανένας εργαζόμενος και από αυτούς που υποχρεωτικά έπαινε να επαναπροσληφθούν και από εκείνους οι οποίοι δεν ήταν υποχρωμένοι οι επαναπρόσληψοι τους δεν θα μείνει απροστάτευτος από την κυβέρνησή μας. Εάν με ρωτάτε αν μπορεί να ζήσει κάποιος με 586, θα σας πω πολύ δύσκολα. Ρε, Μίτσο, ε, θυμιά, το πέσαμε, Μακάρι όμως... Να είχαν όλοι οι Έλληνες τα 586. Ας σου πω με σε εμένα και μου κάνεις πλάκα. Καφολική απαγόρευση των απολύσεων δεν υπάρχει πλέον. Ξέρεις ότι άμα θα έρθω εγώ από εκεί, θα σου γεμίσω τον κόμπλο λιπηδία σου, το ξέρεις. Καταδικάζω με τον πιο απερίφραστο τρόπο τις απάνθρωπες συνθήκε εργασία, τη βία και την ανθρώπινη εκμετάλλευση. Θα σε γάζω. Έλληνα φορολογούμενε πλήρωνε. Αντε και γάζω, γάζω, το σπίτι σου γάζω το σπ Λοιπόν, θέλω εδώ όλα τα καλά λόγια που έχουν πει όλοι οι στην Ελλάδα για τον Πρόεδρο των της Ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ελεύθερη Δεν έχουμε λόγο. Είναι πολύ ακριβή. Αυτή μπορεί να πληρωθεί πολύ ακριβά. Αυτή η αντιαμαρκανική η οποία τίνει να μας καταλάβει. Αυτά πληρώνονται. Θέλω να ευχαριστήσω... Την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά του. Με τι Ηνωμένε Πολιτείε πιστεύω ότι έχουμε και μοιραζόμαστε κοινέ αξίε μοιραζόμαστε και κοινούς στόχου. Διαπίστωσα από την συνάντηση που είχαμε τον Πρόεδρο ότι η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο να αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό. Είναι καλό να έχουμε τους Αμερικανούς στην Αλεξανδροπολή. Είναι καλό. να ενισχύουμε τις δικέ μας δυνατότητες γιατί θα αποκτήσουμε κάποια στιγμή drones με μία βάση στη Λάρισα; Ναι <Verogi> Έλα. Με τρόμαξε, Μόρμαν. Καλό, δεν το σκοτώ και πήγα να το κλείσω. Γιατί δεν το κλείσει, Έτσι πήρε για να το κλείνει. Φάρσε, χάνει. Κάνω αναπάντητε. Κάνω αναπάντητε, και... σε παίρνω πίσω, ξέχατο. Λοιπόν, από στενακό να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Για κάνα. Με αφορμή τη σημερινή μέρα που είναι η μέρα μνήμη για το ΚΙΚΜΕΤ. Και με δεύτερη αιτία, βασικά. Όχι αφορμή, με αιτία. Τα γενέθλια τη γυναίκα που είναι την τρίτη. Ε, να τη πω ότι την αγαπάω. Έχω ακούσει κοιλότε και κοιλότε. Να παίρνει να κάνει αφιέρωση στο ραδιόφωνο επί αιτία του 90 Στον Τζερόνιπο Γκρούβι. Έχει του λόγου, έχει κάνει <μ> <σχερ> μαλκία, αλλά αυτό υποψιάζομαι. Όχι, ρε, όχι, σα είπα Κάτι, <σχερ> κάνει τρασί. Το αντίθετο σου λέω, το Θα σου πω ότι την αγαπάω και θα το τον αλλάξουμε τον κόσμο. Θα την αλλάξει <σχερ> τη γυναίκα σου. <σχερ> <σχερ> <σχερ> <σχερ> θα τον αλλάξουμε τον κόσμο, ρε, θα τον αλλάξουμε τον Με την ίδια γυναίκα. Με την ίδια γυναίκα, βέβαια. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω τάκη. Τέτοιε και όνομα ρε, φυλε. Μπράβο. Τι τάκη λέγεσαι. Παναγιοτάκη, ναι. Α, μαν τίποτα δεν είναι Θα τον αλλάξουμε τον κόσμο, αποστολύει την πιο όμορφη θα Σκληρό yeah. καλσόν, ο ΠΑΚ να πάρει. να μην σκηστεί <Και> <διεύτερα. Και> εύκολα Ρε θα τον αλλάξουμε, σου λέω Ρε, εντάξει, θα περιμένω, εδώ θα είμαι Όχι, δεν θα είσαι, εκεί μαζί θα είμαστε Η πιο όμορφη είναι, αυτοί, που δεν είναι σαν ακόμα, Το πιο Megaloshea coma. This be your more me This be your more fez me resma. is Δεν ζήσαμε ακόμα Ήθελα μια παραγγελή για την Παρασκευή ρε με προλάβατε Ήθελα να βάλετε το μικρόκοσμο κόσμο και τα λόγια του Τζορς Λόιτ Αλλά μόλις τώρα το ο Τώρα τι να σε κάνω, θα στο βάλω μια επανάληψη βάλω μια επανάληψη την Παρασκευή αυτό ήθελα να σου πω, καλήτω πιο Πιο πιο πιο μεγάλο Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει Είναι ένας άνθρωπος που τώρα λισσοταίνουν Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει <laughs> my homie What do you want? I can breathe. <laughs> <laughs> get up, get in the car. Mama. Get up, and get Mama. in the car, right? I can breathe. Please, Santra was put Please, please again, please, please man, please man ah, ah. <laughs> <laughs> <laughs> There's water or something. Please. Please. <laughs>